Αλήτη! Α, αλήτη δίχως αγάπη με δίχως και δίχως σπίτι Έλα, πολιτική αλήτη! Αλήτη όλων! Όχι το φίλε, πολιτική αλήτη! Α, αλήτη μες στη μανιά του βοριά μικροσπουργητή Με το να υβρίζετε τον Πρωθυπουργό τους χώρες είστε γελασμένοι και μάλιστα Και μάλιστα, γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλήθεια. Πολιτική αλήθεια μου τι κάνεις. Καλά. Φύλα να δω τι κάνεις απλά. Είμαι καλά, εδώ αλητεύω. <Λι <Λιτινί> Είς αλυταράς μεγάλος, I love you. Love me, love <Λιθυν> me tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. Με το πρώτο του. Λότο! Να πάμε το λότο. Παίξω... Λότο. λότο Τζόκερ στοίχημα, ό,τι έχει. Λότο, βήτα τζέση, μα αρέσει. Καλησπέρα, Αυτό... <laughs> κύριε Μπαρβαγιάννη. Όπω μόλι άκουσε στο ραδιόφωνο, σε προσφώνησαν δύο τέλο πάντων πολιτικά πρόσωπα του τόπου, αυτή τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΩΝΕΔ. Αυτό που περνά από το μυαλό μου, τι σχέση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Σοβιετική Ένωση ένα Βλέκουν όλα. Η μόνη σχέση που και έχει και... με τη Σοβιετική Ένωση είναι το όνομα Σπούτνικ στο φεστιβάλ. Μπράβο, Αυτό είναι έφυλε. φίλε. <laughs> δηλαδή το μοναδικό πράγμα που θα ένωνε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ γενικά με την τότε, την πάλε ποτέ κτλ κτλ σοβιτική ένωση είναι μόνο η ονομασία του φεστιβάλου το Σπούτνικ. Όλα τ' άλλα είναι πίπες. Φιλιά πολλά και καλό φθινόπορο. Έλα ρε! Έλα Σέφωσα και χαμογέλα. Τι του έκανε εσύ ρε πάλι αυτού του δεξιού. Κάμπλεξα λίγο τα πράγματα και δεν είχα σκοπό, δεν είχα Η σάτηρα δηλαδή αριστοφανική τι είναι. Τι είναι ποινικό ανδειμα. Γιατί δεν... η δεξιά, η Σάτυα γενικώ είναι ποινικό άδειμα. Κοίταξε να δείξει όμω εδώ πέρα ο Χάρη Κλίν του ξεκίνησε παλιά και δεν μιλούσε κανεί τίποτα που ήταν σε άλλο μου. Αυτή τώρα τι θέλουν, δηλαδή. Τι έχουν γίνει τα τηλεοπτικά σουλάκια και ασχολούνται με τη άτυρα, αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαό. Ναι, βασικά.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 Γεια! Yeah. Yeah. Εσύ είσαι ο πολιτικός αλήτη τώρα, ε! <Ρι> <Ρι> ναι, ναι, και εσύ θέλω να σε μαντάμ. Τα στο είναι όλα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 Πιάστε το Ρεξόνα Βέβαια ξέρω ότι γενικότερα προμοτάρουν επιχειρήσεις Στη συγκεκριμένη παράταξη Αλλά δεν ξέρω ρε γαμό το Ποιο είναι τελικά ο Αλήτης Αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πάρτι στι σχολέ. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί η Νομίζω για αυτού η σατυρική. Ναι, όλοι οι άλλοι δεν είναι. Δε ότι... είναι η καθημερινότητα, επιστροφή στην ναι, κανονικότητα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι για αυτού η είναι το bodyshaming. Το ναι. να. και να... γενικώ. Το bullying, ναι, όλα ναι. αυτά. Έχει απολύτω δίκιο, αποστολή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ ένα πράγμα να πω. Το μιτζοντάκι γαμινέση για εμένα ήταν και λίγο ανακουφιστικό αντί να του πάρω στο κυνήγι. Δηλαδή κάπου εκτονώνει αυτό. Κάπως εκτονώνει. Δεν είναι ρε, παιδί μου, η απάντηση πολιτική. Αλλά εκεί που σου γιατί το σπίτι, εκεί που εγώ έτοιμαζα βαλίτσε για να φύγω στην μια άλλη χώρα, εκεί που εγώ δεν έβρισκα δουλειά στη χώρα μου, με πτυχία με τα πτυχία ξέρετε γλώσσε. Λίγο, λίγο σε εκτονώνει αυτό το πράγμα. Λίγο. Και είμαι και άτυχη γιατί ο πατέρα μου δεν είχε εργοστάσιο. Ε, το διάλογο μόλι και σου μιλά τόση ώρα, πλέμπα. Ε, ναι, δυστυχώ. Έλα ρε Μαγάκα, έλα. Μέκανε να κλαίω. Τροχογενή ρε ζήλη, κάθομαι και κλαίω. Από αυτό. Δεν γιατί. Ε, εντάξει, ρε Τάκη, κολλά τώρα. Τι συγκλονιστική, ρε. Τι συγκλονιστικό ήταν αυτό που λέγατε. Με τους τον Άδωνη. Όχι, ρε Μαγάκα, τώρα θα σε βρίσκει κατάξιο για του πρόσφυγε, ρε. Τι ωραία ήταν αυτά που λέγατε. Μεγάλο μπράβο στο στυλιοπέσου, συγκλονιστικό. Ξέχασε βέβαια να πει όταν είπε το τι πέραν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ότι πέραν και το συνδικαλισμό, το το το τον συνδικαλισμό, πέραν τον διεθνισμό, πέραν τον αθλητισμό, πέραν τον κομμουνισμό. Αν βάλει ότι μέσα στι 10 καλύτερε. Περιοχέ του Κουκουέ, στην Αθήνα το ότι 9 είναι Και Σταριανή, Ιωνία, Ταύρος, Βίρονας, Εγάλο, Μόνο η δεν είναι από τις 10 του Έχουνε φέρει τόσα οι άνθρωποι και, πολύ καλά, και για τον που μας Έλα, μου. Έλα. Καλημέρα Σήμερα με συγκίνησε ο φίλο. Αυτά που ακούω για Τα συγκίνησε από όλου. Με συνεπή και σοβαρή Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, τον καραμαλί που έλεγε ότι θα πιάσει το οικονομικό θαύμα που αγοράζαν αμάξια ο κόσμο, μετά του τα Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Επί Νέα Δημοκρατία αλλάξαμε τον καυστήρα στην πολυκατοικία. Και τώρα επί Νέα Δημοκρατία λένε να τον αλλάξουμε τον καυστήρα. Καλά, έχει παλιώσει. Σαν... Πότε ξανά είχαμε Νέα Δημοκρατία. Ναι, πότε πότε δεν ξανά είχαμε, θα μου πει. Έχει παλιώσει ωστόσο. Μπράβο, βάλανε τον κόσμο τότε να αγοράσει πετρέλαιο, τώρα λέει θα καταργήσουμε τα Θα στο κέντρο θα πάζουμε ελευθερικά αυτοκίνητα αγάμιζε, Δηλαδή η συνέπεια είναι μπαμπει. Όπω είπε και ο ανοιχτό στον καπιταλισμό, πας όπου φυσάει, όχι όπου, φυσάει, όπου <συσάει> ό, ό, σε συμφέρει. <συσάει> είναι λίγο περίπου. Καλούμε να δουν κάθε χρόνια. Αν όπου όλοι όμω τελειώσει ναι. το φυσικό αέριο πλέον εδώ να πάει πιο χαμηλά και από πριν. Θα ξαναψίσουν τον χρόνο. Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μα συμφέρει και η παγιμήτρηση. Αυτή η απάντηση. Απλά φτιάχνουμε τι συνθήκε, θα σε συμφέρει διαφορετικά, δεν έχει καταλάβει τον καπιταλισμό. Γιατί σα συνεπεί Ραίο, γι' αυτό βασικά. Όχι, όχι όχι όχι. Όπου κονομάνει η εταιρεία. Κατάλαβε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. <Κι> ναι, αυτό τώρα. δεν έχει καταλάβει. <Κι> ότι δημιουργούνται ανάγκε και αλλάζουν συνεχώ οι ανάγκε και οι Για να αγοράσει συνεχώ. Δεν θα κάθομαι τώρα να στα λέω Μαλάκα. Σίσου <Κι> να λοιπόν, ξέρω, να σου είναι Μαλάκα, θα πεθάνει. Λοιπόν, απροσάρμοστο. <Κι> Τέλειωνε. Αποστόλη μου, Έλα. πάρα πολύ σταναχωρημένη αγόρι μου από το βεβαιό του Κώστα μας Θέλω να εκφράσω το θερμά μου συλληπιτήριο στην Τζένη και στα παιδιά και στην εγγονή τη και φυσικά και στο κόμμα μα. Ο Κώστας από το 2006 είναι επίτιμος πρόεδρο τη αναγεννησίδα Μακεδονία Χωριστή του Συλλόγου μα και επίτιμο δημότη του Συλλόγου μα. Είμαι ένα άτομο που με αγκάλιασε, με προστάτευσε ένα δοτικό άνθρωπο που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Είμαι πάρα πολύ Θέλω να ευχηθώ καλό ταξίδι. Of course to see in North Έλα μαλάκα περιμένω μια άρα να επισυνδεθούμε. Επισυνθήκαμε, επισυνδεθήκα. Ωραία, δεν ένιωσα τίποτα. Να σου πω, πρώτα θα ξεκινήσω με γλίτσμο. Κυρίω και κύριοι, ο αποστόρι Μαπαϊλάνη, η Τσόλα Μπατ και ο Δημήτρη Μέντζε, όνειρο Στο Φάληρο Στο φάγητομεater την Τετάρτη η στι 28 Σεπτέμβρη. Θα έρθω βουνά να σου πιάσω τον κόσμο. Πριν μετά πριν για να πάρω λίγο τα πάνω. Μου. Να σου πω τώρα πέσω αυτό το μουλασά μου Πανό, αλλάξουμε μισθού. Προσαμόζομαι πολύ εύκολα όποιο αν να Δυστυχώς, πεθαίνει. Να δεις ώρα που προσαρμόζομαι και στα αρχίδια, <συμή> που να βούμε Και δεν θα πεθάνω, <συμή> πολύ σωστό, έτσι. Ναι, <συμή> νομίζω θα το δεχτεί κιόλα, γιατί ξέρει αυτό να προσαρμόζεται. <συμή> θα ζήσει με 700 ευρώ. Το όχι, σιγά σιγά χέστε. <συμή> ξέρεις τι γίνεται να ακόμα Αλλά και αυτό άμα το σκεφτεί τώρα, Φιλαράκι, ετοιμαστείτε για πού, τσακίρι, και κοιτάξτε να προσαρμοστείτε, έτσι γιατί αλλιώ πεθαίνετε. Φιλιά στα κολομέρια. Yeah. Μια και να βάλει από το τόμι με τον Πασκάλι το τραγούδι, μ' άρεσε πολύ. Ποιο? Το Πασκάλι το σχολείο. Αυτό μου άρεσε πολύ, έτσι Όταν πήγαινα με μαζί σχολείο Τέσσερα χρόνια, κάθε τάξη Κάθασα στο δεπάνω, φρανίο Τρέουν τα σάνια, σάλια Κότα μου έδινε στο βιβλίο Μου ρέγια Αχ Αχμωρεύει, είσαι λίγο μαλάκα Στην λειτώνω στο κοντίνο παρκάκι Τον μεγάλο περίπατο του Δήμου Με παίζεις πάντα σαν μικρό παιδάκι oh, oh, oh. Και τα φίλο μας στο παγκάκι μου έγιες Να πας στο διάλο! Έγινε ο μια μεγάλη φυλακή <Τι> Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδες μα να σπάσω <Τι> Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί Σε μια πολύ ψηλή κοπή πρέπει να φτάσω, για αυτά τα... πλέον. Ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου κέντρα. Για να κλέψω λίγο πώ από τα λάμπερα αστέρια δεν ατέχω. Εδώ κάτω και κοντεύει να με μετρέψει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο, όσο και θλίψη δεν Άλλο Άλλε δυολοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τα άλλα, μόνο πλάτη. Και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο, σκληρό και με παγίδε πολλέ. Αγάπη, κάρτε και φίλοι, φαρμάκερε οκέ. Είχε τέραντα με παράξενε, τόλε που παράμονε, βαμβάλονται κρυπάμε στι κυέ. Μήκο το σταθεί, τα δόντια γερά και μη δάκρυσης. Έλα ρε αποστολή μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή Λέγε. Το Ποπ Σπουγγαράκι που σε είχε πάρει μια γριούλα και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά για το Σπουγγαράκι Και έλεγε σε μα έχει δώσει δικαιώματα, τόσες τρίπες και αυτά και ξέρω εγώ Αυτό θέλω να το πάρει την Παρασκευή ρε φίλε Θα ήθελα να μιλήσαμε με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή τη Ελληνοφρένεια, μπορώ. Εγώ είμαι. Είναι μητέρα ενό παιδιού που έχει ω του τον Μπόβι Φουγκαράκη. Ε, τώρα αυτό δεν φταίει, το παιδί, εσύ φταίτε. Εγώ φταίω. Ε, εσύ φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε φταί? Για ποιο. Για αυτό που εκεί το λογοσκούθι. Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Βεβαίω για τη τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή ο Το τα και να το αυτό σε μια φομπή, Εμείς δεν τα βλέπαμε, το Το ΕΣΟΥΡΟΥ τον παίρνει ο Μπομπ και τον δίνει ενίοτε. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτε. Και τέλο πάντων, τι έκανε ο Μπομπ με σφουγγαράκι με τον Αστερία. Αυτό που υπολογίσατε το είναι εγώ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τειουντισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινημένο σχέδιο. Εγώ το βρήκα και το έφτασα στο τέρματσι όπω γράφουν στα βιβλία οι παλιξοφλείο τα σωτιώτα... Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε γιατί είναι αγαπημένος του γιου σα. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με τον Σούπερμαν θα είχατε πίσω πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με τον Τίγρη το έκανε ποτέ, ήταν Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν τον Τίγρη δεν το έχουν κάνει. Ή είχα το κάνανε δεν το είδαμε Πότε έγινε τον έχει κάνει τον ξέρουν Δια για αυτές τις αδαπές που παλεύσανε να κερδίσουν την αχέρου νίκη, σιγά η κάψου. Δεν θα καλοπολή. Δεν θα σε δεις πώς σಿಕೊಳ್ಳεις βάζετε Επειδή το δύο παιδική ίρες. Μα τους ήρθε τι να κάνουμε. Αφού χόρεξες ο το περίοδο δεν το ο το αλουνό. Γεια σου δεν Τουλάχιστον με και. για την παρασκευή; για να οι και να μαθαίνουν Ένα podcast. Φυλλαί俺... Από όλα τα μυτσοτάκια που έχουν ακουστεί, ο νέα. Και στο θα το με έναν άδαν να λέει: Κούρα! <"ΟΟΟΟ> <ε writers> είσαι, είσαι. Συριζέο, να τα παιδιά σου. και τα παραπολιτικά είναι Συριζέικο σταθμό. Δεν ξέρω το βλέπω, δηλαδή, άμα το αυτό, θα χαρακτηριστούν τα παραπολιτικά Μαρία, σε παίρνω, Θέλω για την Παρασκευή να το μου στο γ... σε Πήγαμε όμω και εσύ και εγώ στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγαμε επειδή oh, oh, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Oh, oh. hey. Εκτό κι αν είσαι, είσαι, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι, ήρθα για να δω εσένα. Εμένα θα με έβλεπε και στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, τι βιάστηκε. Ε, όχι. Εκτό κι ο κατάσκοπο, yeah. σα ξέρω εσά. Και, και ο άλλο yeah. ο δεξιό που τράβαγε βίντεο για να το στείλει στον Άδωνη, ΣΥΡΙΖΑ δεν ήτανε. Είχα καλύτερα βιντάκια εγώ, όπω το όλη από αυτόν τον Βλάκα εκεί που πήγα. να δούνε και τα υπόλοιπα. Άσοι τώρα, τέλο πάντων. Α του, α του δου πειράζει. Μαγό με άγριο περήφανο χ Υπες να πετάξουν Μητσοτάτη, γαμνιέσαι ρε μάτα Τι είπατε? Σιγά μη κράψου, σιγά μη φοβηθού Μητσοτάκη γαμνιέσαι Είπατε κάτι? Σιγά μη κράψου, πόπι το πολυτεχνείο ζει Δεν άκουσα Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό Θα κατεβαίνω μόνο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 Γεια σα, την Παρασκευή η αφιέρωση. Η ζωή τραβάει τι, την Αφιέρωση. Ότι είναι μπαφρακάδε δεν είναι βόηδα. Τι είναι, τι είναι? Μπαφρακάδε. Μπαφρακάδε? Ο μπαφρακά είναι ο βάτραχο. Εμεί λέμε μπαφρακάδε εδώ, καουιάζω και τέτοια. Ε, ε, εγώ μπάκακα το ξέρω. Μπάκακα. Μπάκακα. Μπάτακα. Υπάρχουν παραλλαγέ πολλέ μπαφρακάδε. Τέλο πάντων, μπάταχο να είναι, ναι. ναι. Οι άλλοι το μη δεν παίγει τώρα. Ο καθένα ανάλογα με τη μαστούρα που έχει. Ε, με όλα αυτά που τα οποία έχει ζήσει. Λοιπόν, να βάλει όλα αυτά που έχουν πει για του διδαξιού και θα πεθάνουν τώρα, έτσι. Ναι. η πρώτη που θα πεθανούν είναι στα χωριά κτλ Να βάλεις όλα αυτά για τους αξιούς που έχουν πει Εκάς τον που είναι για την Ευημερία μας κτλ και Κατά καιρούς ο Μητσοτάκης, ο Παπάνδρεο Μου φαίνεται ότι το έχει πει και ο Αριστερός, ο Κομμουνιστής, ο Τσίπρας Το έχουν πει όλοι αυτοί το λίγο, βάλει ένα τραγουδάκι ωραίο να πούμε Γιατί δεν βλέπω τώρα να ζούμε για να τα ξαναπούμε Απόστολε Άρα δεν θα, σορμωστή, θα ε, Λυπάμαι. Με προβλημάτισε ένας συνταξιούχος όταν με ρώτησε «Μπορώ να ζήσω με τετρακόσα ευρώ» Και ως πρωθυπουργός σας λέω σήμερα εδώ «Εγγειώμαι» μείωση σε συντάξεις και σε εισοδήματα» Συνταξιούχε, η κατάργηση της σύνταξή σου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ» Στη Θεσσαλονίκη παρουσίασα επίση το φυσικό-βιολογικό τέλο των συμπολιτών μα. Όσοι είναι άνω των 70 για να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλουν τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω τη στον τη λασκήνια. Κι ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα, των θεών και την πλασπίμια. Δεν θα δακρυσο μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου Ελεύθερα ψηλά, πολύ ψηλά πετώ Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα Κι με τα φερά μου Και περιμένω κι άλλα δέρκια για να αυτήν την κορυφή που όλου περιμένει αρχή. Να μην δακλήσουν και να μην φοβηθούν Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη Την καλωστημένη Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Πώ. <Δωσε> Για το Μεγάλο Γαζάκο. Το τελευταίο κομμάτι από το Μεγάλο Τσίρκο. Επινίκιο λέγεται. Είναι γύρω στα 7 λεπτά, είναι μεγάλο το ξέρω. Και αυτό τα πιο σημαντικά. Έγινε. Και ένα χαιρετισμό και στην Ειρήνη την Παπά, που ανήκει στο ΕΑΜ, που παρέλασε ω τμήμα του Εφεδρικού Ελλάδα μέσα στην Αθήνα μετά την κατοχή. Καλό τα ταξίδι και στου δύο. Βάλει την Παρασκευή από από το Μεγάλο Τσίρκο. Λοιπόν και μια χάρη, πολύ ωραία τα έχω διαβάλατε. Αλλά θα ήθελα μπορεί στην Παρασκευή προςimis προς τη Γιάτα να βάλετε και εγώ από το Σελάρα Καζαντίδι. Και μπράβο και πάλι, μπράβο, ήσασταν συγκλονιστικοί. Αποστολή μου την να Εγώ είμαι πρόσφυγα παιδί, Μέρα καλή, δεν έχω δει. Ήθες να ξέρω. Από τραγούδια λαϊκά έμαθα τα ελληνικά, τι να ξέρω. Μπατερά μου! Αγάπη μου! Σ' αγαπώ! Την πατέρα μου! Αν δεν αγαπήσουμε, αλλά πάμε από εδώ. Και πέσει. Και δει μια αφιερωσούλα θέλω. Την η οποία θέλω για το Σάββατο. Είναι διπλή. Θέλω το έχει το νου στο παιδί. Και είναι διπλή αφιέρωση. Είναι για τη μαύρα φίσα και το γιο τη. Που το Σάββατο νομίζω είναι η επέτειο. Η μαύρη. 17. Και για μένα για το γιο μου που γεννήθηκε 17 πέρυσι. Και κλείνει ένα χρόνο. Την κινήθηκα. Περιέργω και σου φαίνεται. στα 18 μου έκανε 18 μεγαλώσαμε, αλλά να πίσω. να πούς, σε πιστεύουν αγαπού, και πώ Κάθε φορά που έφυγα την πόρτα, Αυτό που ζήταγα ήταν να ξαναμπούμε και όλοι μέσα στο σπίτι το βράδυ. Αυτό ζήταγα. Ούτε δεν ζήτησα τίποτε άλλο. Έχει τον ούστρο στο παιδί. Κλείσε τη πόρτα με κλίδι. Ψέμα. Θα πώς θα πορευτούμε, πώς θα αντέξουμε την απώλεια, πώς θα γίνεται τώρα, πώ γίνεται να ζούμε εδώ μέσα και να μην ανοίγει η πόρτα να μπαίνει ο Παύλος ή να μην ακούγονται τα βήματά του. Υπερασπίσου το παιδί And I hope